Κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 237, στήχη 1 έως 13, οι τρει πειρασμοί. 1. Ο Ιησούς Δε, γεμάτος από πνεύμα Άγιον, επέστρεψε από τον Ιορδάνη και οδηγεί το διεσωτερικής παρακινήσεως του Αγίου Πνεύματος στην την έρημο. 2. Όπου επί τεσσαράκοντα ημέρας επηραζεται από τον διάβολο, ο οποίο ματέως συζήτη να τον αποσπάσει από τα εις του Θεού αφοσιωμένα σκέψεις του και δεν έφαγε τίποτα κατά τα σημέρας εκείνας και όταν ετελείωσαν οι μέρε αυτή, ύστερον επείνασε. 3. Και τότε του είπεν ο διάβολος «Εάν είσαι Υιός του Θεού όπως σε μαρτύρησεν η φωνή που οικούστη στον Ιορδάνην απόδειξέ το με θαύμα υπέ στον λίθον αυτό να μεταβληθεί η σάρτον 4. Και ο Ιησούς το απεκρίθηκε του είπε: «Είναι γραμμένον εις το δευτερονόμιο» Ότι δεν θα διατηρηθεί στην ζωή ο άνθρωπο διαμόνου του άρτου, αλλά με κάθε προσταγήν που θα εξέλθει από το στόμα του Θεού. Όταν ο Θεό διατάξει, θα ζήσει ο άνθρωπο και χωρί άρτων. 5. Και αφού τον ανέβασε ο διάβολο εις υψηλών βουνών, του έδειξαν σαν ισπανόραμα εν μια στιγμή χρόνου, το οποίο καθίστα των πειρασμών ισχυρότερων, όλα τα βασίλεια τη κατοικουμένη γη με τα και την απατηλίν μεγαλοπρέπειά των. 6. Και του είπε ο διάβολος «Θα δώσω εις όλα αυτά τα κράτη που εξουσιάζονται από εμέ και όλη τη δόξαν τους. Θα σου τα δώσω, διότι έχουν παραδοθεί σε μέ από τους βασιλίστων και τους λαούστων, οι οποίοι δια της αμαρτίας υπετάγησαν σε μέ. Είναι λοιπόν η δικά μου και εις ονδήποτε θέλω τα δίδω. Και ανυψώνω εγώ δια των οργάνων μου εις μεγάλα αξιώματα εκεινου που παραδίδονται σε μέ 7. Εάν λοιπόν σύ προσκυνήσεις εμπρός μου και με αναγνωρίσεις ως Κύριόν σου Όλη η εξουσία και η δόξα αυτή θα είναι η δική σου 8. Και ο Ιησούς το απεκρίθηκε και είπε Φύγε από εμπρός μου σατανά, δεν μπορώ να σε ακούω Διότι είναι γραμμένον, Κύριο των Θεών σου θα προσκυνήσεις Και αυτόν μόνον θα λατρεύσεις 9. Και τότε ο διάβολος τον επίγει ανάρπαστον δια του αέρος ή στην Ιερουσαλήμ και τον έστεισεν όρθιον υψηλά στην κορνίζαν της στέγη του ναού και του είπεν «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψε τον εαυτό σου απ' εδώ κάτω, δι' να φανερά εις όλους η προσέα αγάπη και προστασία του πατρόσου. 10. Διότι έχει γραφεί στους ψαλμούς ότι ο Θεός θα δώσει εντολήν διασέη στου αγγέλους Του να σε διαφυλάξουν, ώστε να μην πάθεις κανέν κακό. 11. Και ακόμη έχει γραφεί ότι οι άγγελοι θα σε σηκώσουν εις τα σχήρας μήπως χτυπήσεις εις λίθον τον πόδα σου. 12. Και ο Ιησούς απεκρίθηκε του είπεν ότι έχει λεχθεί από τον Θεόν. Δεν θα εκθέσεις τον εαυτόν σου εις κίνδυνον, για να δοκιμάσεις Κύριο τον Θεόν σου και είδη για τον πραγμάτον αν θα σε προστατεύσει. 13. Και αφού τελείωσε ο διάβολος κάθε είδο πειρασμού απεμακρύνθη από τον Ἰησού «Μέχρι σου θα του το άλλη κατάλληλος ευκαιρία να τον πειράσει και πάλι».